Σύχει 16-21 Οι Απόστολοι είδαν τη μεταμόρφωση του Χριστού. 16. Πρέπει δε να τα συνθυμίστε πάντοτε, διότι εγώ και οι άλλοι Απόστολοι δεν ακολουθήσαμε μύθου πλεγμένου με φαινομενικήν σοφίαν, αλλά σα εγνωστοποίησαμε τη δύναμη και τη μέλουσαν ένδοξων παρουσία του κυρίου μας Ιησού Χριστού, επειδή είδαμε με τα μάτια μα τη μεγαλειότητα εκείνου κατά τη μεταμόρφωσή του. 17. Διότι εκεί στη μεταμόρφωση έλαβεν από τον Θεόν Πατέρα τιμήν και δόξαν όταν οικούστη δι'αυτόν από την ένδοξον του Θεού μεγαλοπρέπειαν τέτοια φωνή «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον εγώ ευαρεστήθην» Δεκαοκτώ Και την φωνήν αυτήν εμείς να βγαίνει από τον ορανόν όταν είμαθα μαζί του το όρο το οποίο εναγιάστη δι'ατσι του 19. Κι έχομεν τώρα, μετά την επαλήθευση των αυτήν από την φωνή του Πατρός, βεβαιωτέραν πεποίθησιν και πίστην εις περί του Χριστού προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης. Ίσως προφητικούς δετούτους λόγους καλά κάνετε που προσέχετε, σαν εισλίχνον που φέγγεν μέσω σκοτεινού τόπου, έως ότου η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας λάμψει μέσα στα σκότη και το άστρο τη αυγής που φέρει το φως, ητιοκύριος ισού. Ανατήλιστας καρδία σας και τας γεμίσει χαράν και αγαλίασιν. 20. Διαναπροσέχετε να προσέχετε όμως των προφητικών λόγων ως εις πραγματικών λίγνων που θα σας φωτίζει, πρέπει προπαντός να γνωρίζετε τούτο, ότι κάθε προφητεία της Αγίας Γραφής δεν ερμηνεύεται με εξήγηση και λύση του ανθρωπίνου νου που με μόνα του τας δυνάμεις εξετάζει και εξηγεί αυτήν, αλλά ερμηνεύεται διαφωτισμού του Αγίου Πνεύματος. 21 διότι δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν προφητεία με μόνο το θέλημα του ανθρώπου, αλλά ελάλησαν προφητείας Άγιοι του Θεού άνθρωποι που ενεπνέοντο και διευθύνονται από το άγιον Πνεύμα.